Φίλες και φίλοι του Ready Music Heaven, καλησπέρα σας. καλώ σε μία ακόμη εκπομπή του Xlibris εδώ στο σταθμό μας και να σας καλωσορίσω ε, όσοι επιστρέψατε τώρα αυτή την εβδομάδα από τις διακοπές σας να σας καλωσορίσω λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή αυτή εδώ τη συνεφιασμένη τουλάχιστον εδώ πέρα εκπομπή μια εβδομάδα η οποία και μια εκπομπή η οποία είναι συνεφιασμένη και αυτή από τα, όχι από τίποτα άλλο, από τα πραγματικά τραγικά αιματηρά γεγονότα που συνέβησαν στη Γαλλία, στο Παρίσι. Γεγονότα που προσωπικά τουλάχιστον έχουν επηρεάσει πολύ και η εκπομπή θα... Αφαιρθεί, θα είναι σήμερα και στα γεγονότα αυτά αλλά και σε θέματα όχι τόσο για τα βιλία ειδικότερα αλλά για τα βιβλία για το λόγο γενικότερα θέματα που θεωρώ ότι αφορούν όλους μας ε, όλους σας που, ε, που συμμετέχετε που εκφράζεστε και ακόμα πιστεύω αφορούν όλους όλους εμάς απογολήτες πριν όμως προχωρήσουμε ή εκπομπή αυτή τουλάχιστον θα ήθελε να κρατήσει λεπτού Ακούσαμε το, την εισαγωγή από το Requiem του Μότσαρτ ε, που ακολούθησε το Ενό Λεπτού Σιγή προ τιμή των θυμάτων της Σορλιεπντού, τα οποία έπεσαν θύματα, θύματα όχι απλώ κάποιον ανθρώπων, αλλά θύματα μιας, πώς να το πω, μιας ανάνδρες, μιας ε, απόλυτης, μιας ε, Απεχθού ιδεολογίας. Γι' αυτό η εκπομπή αυτή σήμερα θα υψώσει και αυτή τη φωνή της, μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη, όχι μόνο με την υπόλοιπη Ευρώπη, μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, τον σκεπτόμενο κόσμο, τον κόσμο του 21ου αιώνα, όχι τον κόσμο του 1ου ή του 10ου αιώνα. Με τον σύγχρονο κόσμο, με τον κόσμο της δημοκρατίας, του πολιτισμού, της ελευθερίας του λόγου. Θα πει και αυτή με το δικό της τρόπο αυτή που μπει «Ιωσούς Σαρλή» ή «Αλλιώς είμαι κι εγώ Σαρλή». Αυτή την ώρα, εδώ και ώρες μάλλον στο Παρίσι, εξάγεται μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, μία πανανθρώπινη συγκέντρωση, πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες, δεκάδες ηγέτες, κρατών, εκπρόσωποι, Διαδηλώνουν, διαδηλώνουν κατά της τρομοκρατίας, κατά αυτή της τρομοκρατικής, τη απεχθού τρομοκρατική, θα πάω να το λέω, πράξεις. Σύσσωμη, όχι μόνο η Ευρώπη, αλλά όλος ο σκεπτόμενος κόσμος πρέπει να δώσουμε τη δική μας απάντηση. Ότι όσο και αν διαφωνούμε, όσο και αν θυγόμαστε, όσο και αν υποφέρουμε το να καταφεύγουμε στα όπλα και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο δεν είναι λύση. Επιτείνουμε το πιο πρόβλημα και σίγουρα δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτό και ο σκοπός αυτών που πήραν έτσι τα όπλα δεν θα επιτευχθεί ποτέ. Είναι Κυριακή είναι 11 του. Γενάρη του 2015 και πριν από μόλις δύο μήνες, όχι, συγνώμη, πριν από μόλις τρεις μήνες η εκπομπή αυτή είχε ασχοληθεί με το θέμα της των, των και πιο συγκεκριμένα μεταπαγορευμένα βιβλία, βιβλία που έχουν απαγορευθούν, που είχαν απαγορευθεί επειδή ενοχλούσαν και τραγούδια που είχαν απαγορευθεί γιατί ενοχλούσαν αλλά ως θα το έλεγε τις μήνες μετά αυτά που λέγαμε τότε για την ε, ε, μησαλοδοξία, για το φανατισμό για τα, όλα αυτά τα αίτια που δηγούν σε αυτές τις απαχορεύσεις και αυτά που θα μας το έλεγε ότι θα αναγκαζόμαστε να ξανασφοληθούμε και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο Πάμε στο επόμενο κομμάτι και θα συνεχίσουμε Να το κονσέρτο για τροπέτα του Άιντζεν, το, το φινάλε μάλλον έτσι ένα κομμάτι από το κονσέρτο, και να επιστρέψαμε εδώ στο σταθμό. Να καλησπυρίσω και τα μέλη μας που έχουν συνδεθεί και μας ακούνε και μας κρατάνε παρέα στο chat. Να καλησπυρίσω την Εμμή, τη γνωστή Εμμή με τις εκπομπές που αλλάξαν και ώρα. Το John Doc, το CM269 και το Spoiler Alert, το Ισπυρίου και το Γιώργο που σήμερα είναι μαζί μας και μας ακούνε. Καλησπέρισσο και όσοι μας ακούνε από την Πρέβεζα, την Ελένη, την Εβελίνα και όποιος άλλος έχει συνδεθεί να μην είμαι να μας πει και αυτός την καλησπέρα του. Θα ήθελα να είχα στην πρώτη εκπομπή του είπαμε για να ξεκινήσουμε αισιοδοξία λίγο ε, πιο χα... Μια πιο χαρούμενη νότα με αυτό, να, που δυστυχώ δεν έρχονται όλα όπω θα θέλουμε και είμαστε εδώ να μιλήσουμε πάλι για τα μεγάλα, τα σοβαρά, τα δυσάρεστα. Ε, αν θέλετε, ε, πιστεύω όμω ότι όσοι ασχολείστε είτε με το ραδιόφωνο, είτε με το διαδίκτυο, με το blog, με τη σελίδα, με τα παιδιά που έχουν και το spoiler, alert, όσοι γενικά εκφραζόμαστε μέσω είτε του γραπτού είτε του προφορικού λόγου είτε κάποια οποιασδήποτε μορφής τέχνης ε, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε επηρεαστεί από τα γεγονότα αυτά γιατί ε, αυτό είναι το ζητούμενο αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα ο πυρήνας, η ουσία του όλου θέματος εάν η βία ε, θα μας αποτρέψει, θα μας εμποδίσει να εκφραζόμαστε ελεύθερα και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο αξίζει να πούμε δύο πράγματα μόνο δύο πράγματα ξανασχοληθούμε και λίγο πολύ ε, σε όλη την εκπομπή αυτά θα, αυτά θα λέμε γιατί είναι κάτι ε, μεγαλύτερο από ε, μια εκπομπή από κάποιους ανθρώπους ε, αγγίζει ε, θεμελιώδεις αξίες του, αυτό που λέμε τουλάχιστον με τις όποιες ε, αδυναμίες ε, έχει και είναι τραγική ηρωνία θα έλεγα που αυτά συμβαίνουν στο Παρίσι στο Παρίσι που είναι στους δρόμους μέρες τώρα έτσι, το Παρίσι που δίνει δυναμικά το παράδειγμα το που βροντοφωνάζει το δικό του όχι δεν πτρέψτε αυτό τον παραλληλισμό όχι okay. Στην τρομοκρατία, όχι στην αποσιώπηση. Το Παρίσι, γιατί, γιατί από εκεί, από τη Γαλλία, ξεκίνησε ο διαφωτισμός. Όνω στον διαφωτισμό, θα μου πείτε τι σχέση έχει; Ναι, από εκεί θεωρώ ε, ότι ξεκινούν όλα. Γιατί ο διαφωτισμός ε, είναι ε, ένα πνευματικό κίνημα που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ε, πράγματα το, όπως το κράτος, την εκκλησία, τον άνθρωπο. Έτσι, μπήκε ο άνθρωπος στο επίκεντρο πλέον. Ε, οι φωτιστές, ε, θεωρούσαν τους αυτούς τους φωτοδότες, απέναντι, απέναντι, απέναντι στον σκοταδισμό, απέναντι στον σκοταδισμό του Μεσαίωνα. Δεν μπορούσαμε να πούμε... Ε, ο έτσι ήταν ένα, το πνευματικό του κίνημα τέλη 17ου αρχές 18ου αιώνα. Ε, από την Καλή είπαμε, ξεκίνησε αλλά εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη και ε, οι πιο παρατηρητική και όσοι έχετε ντριφίσει την κλασική μουσική θα έχετε παρατηρήσει ότι μέχρι τώρα αλλά και όλες οι επιλογές τις εκπομπέ σήμερα θα είναι από την κλασική μουσική, από συνθέτες δηλαδή που ακριβώ που έγραψαν τα έργα τους εκείνη την εποχή, την εποχή του διαφωτισμού. αναπτύχθηκε και αυτό που λέμε σήμερα ε, αυτή καθε αυτή κλασική ε, μουσική με όλα αυτά τα εξαιρετα έργα που μας έχει δώσει και είναι ένα καλό ερώτημα αν δεν υπήρχε διαφωτισμός αν δεν υπήρχαν αυτές οι, οι φιλοσοφικές αντιλήψεις να το πω, ε, αν δεν υπήρχε όλο αυτό το κίνημα, τι είδους μουσική θα γράφαμε αν θα είχαμε μείνει στην αυστηρή θα μουσική στα ορατόρια ή θα είχαμε δει ποτέ αυτές οι φόρμες. δεν ξέρω δεν ξέρω τι να πω αλλά το θέμα είναι ότι έγιναν όλα αυτά και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα και γι' αυτό είμαστε ελεύθεροι να λέμε ότι θέλουμε οι διαφωτιστέ, τι ήταν οι διαφωτιστές έβαζαν πρώτα απ' όλα τον ορθολογισμό και την, ε, και, και την πίστη τους στην πρόοδο το ότι ο άνθρωπος, ο κόσμος, ο πολιτισμός που με προοδεύει να πηγαίνει μπροστά και ζητούσαν το ζητούμενο της εποχές ήταν οι αλλαγές αυτό που λίγο πολύ ζητάμε σε όλε τι εποχές αλλά εκείνη την εποχή τι αλλαγέ ζητούσαν. Ζητούσαν αλλαγές σε όλη την κοινωνία, στην οικονομία, στην εκπαίδευση, στην θρησκεία και πράγματι πολλά από αυτά που θεωρούμε σήμερα δεδομένα σε αυτό που λέμε σε ένα σύγχρονο κράτος, σε ένα αυτό που λέμε ζούμε στον, λέγαμε πριν στον, 24, ζούμε στον 21ο αιώνα το είπα και Αυτά είναι παιδιά πνευματικά, παιδιά του διαφωτισμού οι διαφωτιστέ τάχθηκαν πρώτα απ' όλα υπέρ των ατομικών ελευθεριών και κατά της δεσποτίας των τυράννων της εθνική διευκυβέρνησης και της θρησκευτικής καταπίεσης που τότε ασκούσε η εκκλησία και να που είμαστε εδώ πέρα στο όνομα μιας άλλης θρησκείας, ενός άλλου φονταμεταλισμού θα λέγαμε κοιτάξτε τι τι γίνεται, τι πράγματα γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν ο διαφωτισμό είναι επίκαιρο ακόμα και σήμερα. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας. Ακούσαμε το κονσέρτο νούμερο 1 για κλαρινέτο. Το παντάτσιο είναι ένα κομμάτι, δεν βάζουμε όλοι, είναι μεγάλα τα συμφωνικά κομμάτια, βάζουμε όμω τα αντιστοιχικά κομμάτια του από το Λουίσπορ ένα κλασικό συνθέτη και αυτόν. Γερμανό γεννήθηκε Λούντβικ Σπορ και το γύρισε μετά στο γαλλικό Λουί Σπορ και αυτό τη εποχή αυτή του διαφωτισμού. Είπαμε, ο διαφωτισμό λοιπόν ε, στράφηκε πρώτα απ' όλα ενάντια στην και νομίζω ότι σε τούτη εδώ τη γωνιά της γης που ζούμε έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δεν ξέρω κατά πόσον είμαστε ή δεν είμαστε απευθείας ή με διακλωδούς ή οτιδήποτε απόγονοι των αρχαίων ήμων προγόνων που λέμε πολλές φορές. Το σίγουρο είναι όμως ότι οι άνθρωποι που κατοικούσαν σε αυτόν εδώ το τόπο δεν έχονταν την απολυταρχία, δεν αδέχονταν τη δεσποτεία και το απέδειξαν πάρα πολλές φορές και συνεχίσαμε και ανά τους να το αποδεικνύουμε δεν ξέρω ε, πραγματικά την καλύτερη απόδειξη θέλετε και στα ελατώματα δυστυχώς και στα προτερήματα που θα διαπιστώσετε υπάρχει μια συνέχεια ε, αυτά που λέει ο διαποφωτισμός ε, που καταλήγουν στο σύστημα διακυβέρνηση που σήμερα λέμε δημοκρατία είναι συνέπεια αυτών που οι άνθρωποι διάβαζαν στους αρχαίους ε, συγγραφείς και δεν είναι ε, τυχαίο ότι εκείνη την εποχή αναβίωσε το αρχαίο ελληνικό όπως λέμε ιδεώδες ως μορφή ε, και ατομικής παιδείας αλλά και ως ε, κρατική, ε, θα έλεγα, ε, οργανωσία στο, στον πολιτικό, αν θέλετε, ε, ιδεώδες. Και ναι, οι αρχαίοι, αλλά και οι νεότεροι Έλληνε αντιστάθηκαν στην απολυταρχία. Αντιστάθηκαν και, στις, και στο Μαραθώνα, και στι Θερμοπύλες, και στη Σαλαμίνα. Γιατί στην ουσία... Ε, δεν είναι θρησκευτικό το ζήτημα. Εγώ δεν μπορώ πια να το δω ως θρησκευτικό το ζήτημα. Πολύ φοβάμαι ότι είναι πολιτισμικό θέμα. Είμαστε αυτοί που είμαστε από εδώ. Αυτοί που είμαστε απόγονοι του, της ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας. Αυτοί που ως βάση μας έχουμε τον ελληνορμαϊκό πολιτισμό. Μην ξεχνάμε ότι ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμό ήταν η βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε όλος όχι μόνο ο ευρωπαϊκός αλλά αυτό που λέμε σύγχρονος δυτικός πολιτισμός οι βασικές αρχές του όσο και αν, αν τους αιώνες κάποια στιγμή ξεχάθηκαν, αλλά πάλι έσταν στην επιφάνεια του διαφωτισμού και τα άλλα κοινωνικά κινήματα πάντοτε όμως ήταν εκεί ήταν πάντοτε η βάση ε, στον ελληνικονομικό πολιτισμό και είναι θέμα ε, ότι η άλλη πλευρά, να το πω έτσι, η εξανατολών ε, πλευρά, δεν το είχε αυτό. Κακά τα ψέματα. Οι η... Πέρσες η... και πριν από τους Πέρσες, ε, Πέρσες και ό,τι άλλο έχει έρθει από εκείνη τη μεριά του κόσμου εκφράζει την απόλυτη δεσποτεία την απολυταρχία... την υπακοή του άρχοντες... εμείς... Ε, είχαμε τον νόμο... είχαμε το νόμο πάνω απ' όλα... Ε, δεν είχαμε κάποιον άρχοντα... Ε, για μένα είναι και πολιτισμικό το ζήτημα... δεν έχει σχέση με την... εκάστοτε θρησκεία... να το πω... έτσι... Αυτό είναι έρχονται και παρέρχονται... Έτσι. και οι θρησκείες... και οι ιδεολογίες... Πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει κάτι πιο, πιο βαθύ, κάτι βαθιά ε, πολιτισμικό που, με, που, χω, που χωρίζει. Αυτές τι δύο αντιλήψεις δεν είναι πιο, πια, στο σύγχρονο κόσμο δεν είναι πια γεωγραφική οι διαχωρισμοί είναι οι διαχωρισμοί αντιλήψεων. Λίγο πολύ θα μου πείτε, εντάξει, είναι και γεωγραφικά, παραμένουν και γεωγραφικά τα όρια. Αλλά, εντάξει, έχουμε... Αυτέ οι κρίσιμε ώρε σα έχουμε το μυαλό μα λίγο πιο ανοιχτό. Ε, υπάρχει ένα θέμα πώ θα αντιδράσει, η υπεραντίδραση. Ε, το δύσκολο είναι ότι πρέπει να ακροβατήσει ε, ο πολιτισμό, η δημοκρατία, τα δημοκρατικά κράτη. Βρίσκονται σε δύσκολη θέση ή σε δύσκολη θέση επειδή απειλούνται έτσι, ή επειδή του επιτίθενται έχουμε βρεθεί δεκάδες φορές στην ιστορία μας σε τέτοια θέση. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το δύσκολο δεν είναι να αντιδράσεις. Το δύσκολο είναι να ισορροπήσεις. να και είπαμε είναι κραυβατικό. Να ισορροπήσει. ανάμεσα από τη μια μεριά σου αυτό το σκοταδισμό έτσι, που έρχεται εξ αναταλών. Θέλουμε δεν θέλουμε από εκεί έρχονται αυτές οι αντιλήψεις και... Ανάμεσα στον άλλο σκοταδισμό, το δικό μας, στον φασισμό ε, θα μου επιτρέψετε να πω ε, και τα δύο άκρα άσχημο είναι, ε, άσχημο είναι να πάμε ή να κινηθούμε να είμαστε από χείριο και των δύο άκρων. Το θέμα είναι πως θα ακολουθήσουμε αυτό το μέσο το μετριοπαθή δρόμο το μέτρων άριστον, όπως θα μου να ξαναπάω στους αρχαίους. Και μην ξεχνάμε πρώτα απ' όλα ένα πολύ σημαντικό εκφραστή του διαφωτισμού το Βολτέρο. Στο Βολτέρο που αποδίδεται η γνωστήριση δίνει δική του από τη βιογράφο του, στην ουσία το... Ε, πρόκειψε ε, αυτό από ένα πάνθεσμα που ήθελα θέλοντας να δείξει την ουσία του βολτέρου είναι αυτή ότι ε, διαφωνώ μαζί σου αλλά θα με το δικαίωμά σου να λες την απόψή σου ε, αυτό ακριβώς λοιπόν μερικοί δεν το, δεν το, έχουν, δεν το δέχονται και εκείνο ο και πάλι ότι αυτό εμείς πρέπει να το έχουμε κορονοίδα μας και πρέπει να το δεχτούμε πάμε στο επόμενο κομμάτι. Ήταν το κονσέρτο νούμερο 4 για πνευστά του Βόλφου Ιανδέους Μότσαρτ. Ε, πολύ Μότσαρτ να ναι Μότσαρτ και Χάιντ είναι οι συνθέτες οι οποίοι καθόρισαν αυτό που λέμε ε, αυτή την περίοδο της ε, κλασικής μουσικής ε, είναι οι πιο σημαντικοί οι καφραστές και στο τέλος αυτής της περίοδου εμφανίζεται και τα κόσμια κομμάτια του και ο Μπετόβεν ο οποίος ήρθε για να σπάσει τους κανόνες αφού πλέον είχαν δείξει το δρόμο για διαφουτιστές, ήρθε Μπετόβεν για να σπάσει τους κανόνες και να δημιουργήσει τη δική του μοναδική ε, μουσική έτσι λοιπόν, θα μιλήσουμε για τους διαφωτιστέ για το διαφωτισμό και φυσικά για, την, για να από τα βασικά στοιχεία πρέσβε ο διαφωτισμό για την ελευθερία της σκέψης και του λόγου. Είπαμε για τον Βολτέρο, ο γνωστό διαφωτιστή, ο Βολτερό, ο Μοντοσκε, και μια και συζητάμε για βιβλία, ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία ε, τουλάχιστον ως ιστορική αξία πλέον είναι η γνωστή εγκυκλοπαίδεια ε, δεν αναφέρομαι βέβαια στην εγκυκλοπαίδεια που έχουμε όσοι έχουμε στο ε, σπίτι, καθένας αναφέρομαι στην γνωστή στιγμία, στην πρώτη εγκυκλοπαίδεια, έλλειως λεξικό των επιστημών, των τεχνών και των επαγγελμάτων, το οποίο έγραψαν και ξεδωσαν στο Παρίσι γνωστοί διεφαίτες ζητές Τίντερο, Νταλμπέρ και Ρουσό και... Αυτό με την εγκυκλοπαίδεια στην ουσία έγραψαν, έβαλα στο χαρτί να το πω έτσι, το ιδεολογικό υπόβαθρο του διαφωτισμού όπως θα τον ορίζαμε στη συνέχεια. Άλλο σημαντικότατο βιβλίο για το διαφωτισμό ήταν του John Locke. Ο Τζολοκ στο κοινωνικό του συμβόλαιο διατύπωσε τη θεωρία η οποία προσέβλεπε και είχε ως απότερο στόχο να έχουμε μια Ευρώπη που θα υποστήριζε τα δικαιώματα του ανθρώπου. Και να που ήρθαμε κάποιους αιώνες μετά και κοντέψαμε και λίγο πολύ παρόλες τις δυσκολίε, παρόλες τις ανατροπές παρόλα τα προβλήματα έχουμε ένα πυρήνα, ένα ευρωπαϊκό πυρήνα μια Ενωμένη Ευρώπη που παρά τα προβλήματα που και όσα τις καταλογίζουμε τα οποία αυτά που τις καταλογίζουμε κατά κυρίο λόγο είναι οικονομικής φύσεως να δούμε πέρα από την οικονομία πέρα από τα οικονομικά θέματα ε, αυτό που λέμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο που όντως έχει στον πυρήνα του τα δικαιώματα τα δικαιώματα των ανθρώπων των κρατών θα μου πείτε ε, είναι τέλειο όχι δεν υπάρχουν ουτοπίες έτσι, αλλά είναι στη σωστή κατεύθυνση, είναι στο στόχο, στο στόχο συγκρίνεται την Ευρώπη τη... και γενικότερα όσους ε, ακολουθούν τον ευρωπαϊκό ε, πολιτισμό, συγκρίνεται ε, τις ελευθερίες, ε, τις δυνατότητες, τα όσα απολαμβάνουμε και σε επίπεδο κρατών μεταξύ μας και σε επίπεδο ε, ανθρώπων με οποιαδήποτε. δίπεται άλλη περιοχή του κόσμου και να δούμε τι, τι συμπεράσματα θα βγάλετε και εσείς δεν ξέρω έχω πρώτη εδώ πέρα και ε, ε, να ε, συνομί ε, λέγαμε για τα βιβλία λοιπόν τα τα ο, ε, είπαμε για το συνομί είπαμε για τον κόσμο μόλις είπαμε για την εγκυκλοπαίδεια και ήτανε η... ένα μεγάλο μέρος της διάδοσης που έτυχαν ε, αυτές οι ιδέες ήταν ε, επειδή τις ε, πήραν στη συνέχεια τα περιοδικά και εφημερίδες της εποχής παλιότυπος που λέμε και το διαδόσαν τις έφεραν κοντά σε πάρα, πάρα ε, πολύ κόσμο και φυσικά ε, υπήρχαν και συνεπείς. Μην ξεχνάμε ότι ο Βολταίο ήταν εξόριστο και είχε φυλακιστεί και είχε εξοριστεί. έτσι Ό. Ο... Ε, ο... Όχι, όχι, δεν του. Εν πάση ε, ε, ε, ε, ο διαφωτισμός, ναι. Ο διαφωτισμός ενέπνευσε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένες πριν ακόμα και από τη Γαλλική Επανάσταση. Το δικαίωμα της αυτοδιάθεση των λαών, η ελευθερία του ατόμου, η ισότητα των ανθρώπων, όλα αυτά είναι, έρχονται από το διαφωτισμό. Κάτι που σήμερα το θεωρούμε δεδομένο και ίσως είναι και λίγο αυτοίου, αλλά... Ένα, μια συνήθεια των διαφωτιστών και κάτι που γίνεται της μόδας της, την εποχή του διαφωτισμού και έχει παρκεμμένει μέχρι τις μέρες όπως είναι τα καφέ, τα αιρίες ε, τα καφέ του Παρίσιου ε, εκεί πέρα που γίνονταν οι συζητήσεις και γνώρισαν, υπήρχαν καφέ στον Παρίσι που έπρεπε στον καφέ του, αλλά αυτό το φαινόμενο το μαζικό που εμείς το κρατάμε και σήμερα. Εδώ πέρα ε, ξεκίνησε το διαφωτισμό. Ε, και εκεί πέρα ε, γινόταν οι συγκεντρώσει, η ανταλλαγή των ειδών ε, μπορούσε να γίνει με ένα ελεύθερο τρόπο γιατί μην ξεχνάμε ότι τότε και στην Ευρώπη υπήρχαν απολυταρχικά τότε δεν μπορείς να βγεις στο δρόμο και να κάνει μια επίσημη πολιτική στις αγωγικά συγκέντρες θα λέγαμε σήμερα και να αρχίσει να καταφέρεις κατά τη εκκλησία του, του βασιλιά, του κράτους, έτσι, οτιδήποτε. προφανώ ήταν παράνομο. Και φυσικά από κοντά και ο νεοελληνικός διαφωτισμός, έτσι, ε, την ίδια. Περίοδο. την περίοδο που ε, αναπτύχθηκε αυτό που θα υπολέγαμε μετά εθνική συνείδηση Οποιο, πιο γνωστός πρόσωπος του ελληνικού διαφωτισμού ο Ρίγας λύση, αλλιώς Ρίγας Φεραίος και το, το έργο του το φυσικής απάνθισμα ε, εμείς ξέρουμε τη χάρτα του Ρίγα έτσι, αυτό, και, αυτό εκείνο που δεν είναι τόσο γνωστό αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι το έργο του φυσικής απάνθισμα στο οποίο ε, προσπαθεί μέσω από φυσικές επιστήμες να εμφυσίσει τους Έλληνες την ε, αγάπη και την, να τους προτρέψει προς την ορθολογική σκέψη, να αφήσουν επίσης τις δοξασίες, τις προκαταλήψεις, προλήψεις και να ανοιχτούν μπροστά στον κόσμο του ορθολογισμού της, ε, της επιστήμης. Και έτσι... Ε, οι δίκοι μας διαφωτιστές και άλλοι, έτσι, ο, ένα πολύ σπουδαίο για την Ελλάδα έργο είναι η Ελληνική Νομοαρχία, ε, ανώνυμος ο συγγραφέας, έτσι, άλλος μεγάλος και επασύγνωστος διαφωτιστής, ο Αδάμαντιος Κουραής με ε, όλους τους αγώνες που έκανε για τη γλώσσα, για την παιδεία. Έτσι. και άλλοι πολλοί όπω ο Άνθρωπος Γαζής, ο Ρευγιανίος Βούλγαρη ε, γιατί, γιατί οι κοινωνικές ε, αξίες του διαφωτισμού ελευθερία, δικαιοσύνη, ανεξιθρησκία, θρησκεία, ιαρέτη, ε, η αρετή, επιστημονικό τρόπος σκέψη ε, όλα αυτά ε, ήταν ε, δεν μπορούσαν να σε κινητό και εκείνες τις εποχές κανέναν σκεπτόμενο ε, άνθρωπο ε, το, για την παιδεία το ε, παιδεία που μας ενδιαφέρει ε, υπάρχει η διεφώτηση πόδι που λοιπόν ε, την άποψη ότι ο άνθρωπος ε, ο ανομόρφωτος άνθρωπος είναι και ανώριμος άνθρωπος δεν μπορεί να πάει προς τον μπροστά άρα χρειαζόμαστε ο άνθρωπος που να μορφωθεί μορφώνεται ε, για να μπορέσει να ανάπτυξει τις οι ιδέες του, τη, τα ταλέντα του, του δυναμικό του. Σας θυμίζει κάτι. Και μέσα από όλα αυτά, έτσι, ε, η τη τη ελευθερίας, η ισότητα, όλα αυτά ε, καταλήγουν σαν πρότυπο. Η καταλήγουν σε αυτό που λέμε δημοκρατία. Με τα καλά της, με τα κακά της, με τις ατελείες ε, έτσι Λοιπόν, εντάξει, <χω> μίλησα... Πολύ για τους διευθυντές. Πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι και θα συνεχίσουμε. Στο ραλι του Μουτσιο Καμένου. Ε, είπαμε πάμε πολλά προηγουμένω για το διαφωτισμό και του διαφωτιστέ του ξένου όσο και του έλλεινε διαφωτιστέ. Ε, είπαμε ο διαφωτισμό άγγιξε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρο τη Ευρώπη και καθόλουσε εν πολύ στη μόρφη που θα έπαιρνε στη συνέχεια η Ευρώπη ως κρατικές ονότητες, ως οργανώσει, ως ε, αν θέλετε ε, μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό, αυτό που χρόνια ολόκληρα ονειρευόνταν η Ευρώπη, την ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Πιστεύω έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά και πρέπει να, να το πετύχουμε ο διεθνισμός είπαμε πολεμήθηκε πολεμήθηκε από εκκλησίες από πολιτιστικά καθεστώτα από στενόμυιονος έτσι ε, όμως το τέλος ε, αυτές οι αρχέ, αυτές οι κοινωνικές αξίες ε, ήταν μοιραίο κατά κάποιο τρόπο να ε, κατά κάποιον τρόπο να το έτσι, να επικρατήσουν γιατί ε, μέσα στην πώς να το πω ε, μέσα στο σκοτάδι, λογικό είναι ο κόσμος να βαδίζει προς το φως. Ε, επομένως, ότι και να κάνει το σκοτάδι, σου βάθυκεν το σκοτάδι, αν υπάρχει ένα φως, ε, ο κόσμος θα το ακολουθήσει. Τώρα το φως, βέβαια, κάποιοι θα πούνε. Θα βγουν και φωνέ που θα πω ότι κοιτάξτε το φως είναι επικίνδυνο, μπορεί και να καούμε, μπορεί να τυφλωθούμε. Ναι, εντάξει, είναι ένα ρίσκο και μπορεί να το παίρνουμε και όπως είπαμε και η ελευθερία η δημοκρατία είναι ένα γαθό το οποίο δεν χαρίστηκε έτσι, κατακτήθηκε ανατουσώνες από τους λαού σιγά σιγά με θυσίες είναι πράγματα τα οποία δεν έρχονται αυτόματα. Μοιραίο υπάρχουν κάποιοι, κάποια, είτε κοινή κοιτάξη, είτε κράτη, είτε κάποιες ιδεολογίες, πολύ περισσότερο <κοκοκοί> γνώμη, οι οποίες θεωρούν ότι είναι ανωτέρω των άλλων και ότι είναι οι κάτοχοι της μίας και της μοναδικής αλήθειας, Τόσο λοιπόν ε, θα υπάρχει ε, ανάγκη για περισσότερο ε, διαφωτισμό, τόσο θα υπάρχει ε, αντίδραση στα δέρματα του διαφωτισμού, τόσο θα υπάρχει αντίδραση στην ελευθερία του ατόμου, στην ελευθερία της σκέψη, στην ελευθερία του λόγου. Πραγματικά είναι δύσκολο, ε, πρέπει να είναι ένα πολύ Πολύ καλό να το πω έτσι, ένα πολύ δίκαιο, ένα πολύ ε, άριστο, απολύτεραχικό καθεστώς αυτό το οποίο μπορεί να αντέξει την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία ε, του λόγου. Γιατί η ελευθερία του λόγου είναι αυτή που εξασφαλίζει την κριτική και είπαμε ότι ήταν μια από τις βασικές αρχές η ελευθερία του οτόμου και κατά συνεπή η ελευθερία του λόγου ε, ε, <coughs> σύνομαι, ήτανε ήταν ε, ε, θεμελιώδη ε, για το διαφωτισμό και κατά συνεπή και για τη, ε, και για τη δημοκρατία ε, και είναι λίγο δύσκολο για να Πάμε σιχά σιχά, ε, καθώς πήρνουμε προς τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή, πάμε σιχά σιχά να μιλήσουμε για την ελευθερία του λόγου και για το τι, ε, σημαίνει, ε, τι σημαίνει αυτό, τι προποθέτει. η ε, ε, ελευθερία του λόγου, να πω ότι είναι κάτι το δύσκολο, γιατί όλοι λέμε ότι μας αρέσει η ελευθερία του λόγου. Ε, σε είπα προηγούμενος για τον Βολτέρο, έτσι, ε, στη βιογραφία του τικνοστεφράσι φράση έτσι, ε, έχει μια λεπτομέρεια δεν υπερπιζόμαστε τις απόψεις την ελευθερία να λέμε να λένε οι άλλοι να λέμε εμείς αυτά που μας αρέσουν και να λένε και οι άλλοι πράγματα που μας αρέσουν που σωστά του λόγου σημαίνει ζητώ το ελευθερία του λόγου για να έχει δικαίωμα και ο απέναντί μου, ο δίπλα μου, ο άλλο να λέει πράγματα που δεν μου αρέσουν. Ακούστε τι έγραψε τώρα, στον 20ο αιώνα, ο Νόμ Τσόμψκη, ένα από του δημοκρατέ τη εποχή μα. Ακούστε το εξή, και έδωσε σημασία. Αν πιστεύετε στην ελευθερία του λόγου, πιστεύετε και στην ελευθερία του λόγου για απόψει που δεν σα αρέσουν. Για παράδειγμα, ο Στάλιν και ο Χίτλερ ήταν δικτάτορε που ήταν υπέρ τη ελευθερία του λόγου οι απόψει που άρεσαν μόνο σε αυτούς. Εφόσον είστε υπέρ της ελευθερίας του λόγου, τότε είστε υπέρ της ελευθερίας του λόγου ακριβώς για απόψεις που αντιπαθείτε. Έτσι λοιπόν, είναι εύκολο να λέμε με υπέρ της ελευθερίας του λόγου. Το δύσκολο είναι όταν ο λόγος αυτός δεν μας αρέσει. Εκεί είναι το μέτρο, εκεί είναι το, ε, το κριτήριο, εκείνο ο πύχος, αν θέλετε. Μπορούμε να αντέξουμε τις απόψεις που δεν μας αρέσουν μπορούμε να δεχθούμε ότι ο άλλος έχει δικαίωμα να λέει πράγματα που δεν μας αρέσουν και αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα και μην νομίζετε ότι δεν είναι κάτι, κάτι εύκολο ε, και α πάρουμε και από τους, αυτούς μας ακόμα πολλές φορές πόσες μα έχουμε έρθει αντιμέτωποι με απόψεις με, με, με λόγου, με έργα, με αυτό που δεν μα αρέσει. Και δεν μα αρέσουν μπορεί να μα φύγουν και ευθέω, να φύγουν την κοσμοθεωρία μα, να φύγουν τις απόψει μας να φύγουν πολλέ φορέ συμφέροντά μας Και εκείνη η δυσκολία, να μπορούμε να δεχθούμε. Αυτέ τι απόψει. Βέβαια και εμεί έχουμε το δικαίωμα να αντιπαραθέσουμε τι δικέ μα απόψει. Έχουμε δικαίωμα να διαμαρτυρηθούμε, βεβαίω και έχουμε δικαίωμα να διαμαρτυρηθούμε και να φωνάξουμε. Και εγώ θα έλεγα ακόμα και κάτι άλλο στα σύγχρονα, στα οργανωμένα κράτη, στα. Ε, στο. όταν που κατηγορούμε πολλέ φορέ δικό πολιτισμό, που έτσι κι και αλλιώτικά, ναι, ε, μπορούμε να κατεφύγουμε στη δικαιοσύνη, στα ένδυκα μέσα, αν θεωρούμε ότι κάποιος δεν πρέπει να λέει κάποια πράγματα που ε, μας αφορούν μπορούμε να το ε, αναφέρουμε ε, υπάρχει ε, υπάρχουν νόμι, οι νόμοι υπάρχουν ε, τα δικαιώματα του ανθρώπου υπάρχουν. όλα αυτά μπορούν να μπουν πράγματα που μπορείς να τα βάλεις με τα επιχειρήματα με το λόγο, τη λογική έτσι. ακόμα και η θερισκία που, που έχει πολεμήσει κατά τα μέγεστα τουλάχιστα πολεμούσα παλαιότερα τώρα έχει συμβαστεί δε φαζόμα και τέτοια τι λέει κάπου εκεί πέρα όσο θυμάστε τα σας, λέει εν αρχή είναι ο λόγος έτσι. από το λόγο ξεκίνησαν όλα έτσι. χάος υπήρχε έτσι. <laughs> από εκεί και πέρα όμως με το λόγο έγινε κάτι όσο ήταν χάος δεν γινόταν τίποτα έτσι. λοιπόν ο λόγος λογική και εκεί πέρα βάζουμε τον πύγη και πιστέψτε με, γιατί έχω βρεθεί σε αντιπαραθέσεις, έτσι, σε διάφορα θέματα, έτσι, και πιο φιλοσοφικά και πιο πρακτικά, να το πω έτσι, με διάφορους ανθρώπους, δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι ωραίο όταν είμαστε μια παρέα και όλοι συμφωνούμε, έτσι, και όταν διαφωνούμε, Εκεί είναι το μέτρο του πόσο εδρά κανείς τη διαφωνία και μάλιστα πόσο εδρά κανείς όταν τα, τα επιχειρήματα του άλλου είναι, πώς να το πω, α, δεν μπορεί να τα αντικρούσει είναι καλύτερα από τα το δικά του. Εκεί είναι τα δύσκολα. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Εκούσαμε το φινάλι από τον κορίδαλο του Χάιντιν. Ε, είναι για κόρτε της του Ενχόρδον. Καλό είναι αυτό που είπαμε, Μότσορ Δικιάιντι, καθώ καταπολύεται την κλασική μουσική τη εποχή του. Λέγαμε λοιπόν για το διαφωτισμό και σιγά σιγά πώ οι ιδέε του διαφωτισμού έφτασαν ε, σε αυτό που σε, στην κοινωνική οργάνωση, στην κρατική οντότητα που λέμε δημοκρατία σήμερα και αρχίσαμε να λέμε για την ελευθερία του λόγου σε αυτό το δεύτερο πλέον στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Η ελευθερία του λόγου ε, θεωρείται θεμελιώδες ένα από τα θεμελιώδη, ε, θεμελιώδη προϋποθέσεις, θα έλεγα τη δημοκρατίας. Ε, η, της, η σύνδεση μεταξύ όλοι καταλαβαίνουμε ότι η Δημοκρατία δεν είναι να δεν είναι ελευθερία εκφραση ελευθερία λόγου κάπου δεν ταιριάζει. Ο ένα σύγχρονο διαφωτιστή αν θέλετε πάντως σίγουρα ένα σύγχρονο φιλόσοφο τη εποχή, ο Ολυσάνερ Μάκλου έβαλε και τη θεωρητική βάσει το έργο του έβαλε και τη θεωρητική βάση μεταξύ που συνδέει την ελευθερία του λόγου και τη δημοκρατία το πιο ε, έτσι, τελείως απλά ε, να πούμε το εξής ότι σύμφωνα με το τζον η έννοια της δημοκρατίας είναι η έννοια της αυτοδιακυβέρνησης από το λόγο πως λέει και το συνταγμα Οι εξής πηγάζουν από το λαό δια του και ασκόντει υπέρ αυτού. Έτσι. Τώρα, για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, τι, και όταν λέμε και δεν είναι ένα σύστημα των 100 ατόμων, έτσι, είναι ένα σύστημα των χιλιάδων, των εκατομμυρίων, τι χρειάζεσαι, χρειάζεσαι πρώτα απ' όλα την αναγκαία συνθήκη, ένα ενήμερο εκλογικό, ένα ενημερωμένο εκλογικό σώμα. Για να είναι ε, ενημερωμένο και σε παρκή βαθμό το εκλογικό σώμα δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στην ελεύθερη ροή πληροφοριών και ιδεών. Έτσι λοιπόν είπε ο Μάκλτζον ότι ε, ε, ε, αν αυτοί που έχουν την εξουσία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή έτσι, έστω, σε μια δημοκρατία αν αυτοί που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στην εξουσία έχουν τη δυνατότητα μέσω της παρακράτησης των πληροφοριών, του περιορισμού των πληροφοριών έτσι, να ε, χειραγωγούν το εκλογικό σώμα, τότε η δημοκρατία δεν θα είναι πραγματική. Δεν θα είναι πραγματική γιατί δεν θα μπορεί ε, ολός πραγματικά να την ε, να ασκήσει ε, την αυτοδιακυβέρνησή του. Δεν θα έχει έρκετες πληροφορίες. Ε, όντως ε, υπάρχει ε, το θεωρητικό θέμα ότι μπορεί κάποιες φορές η ε, η κοινή γνώμη που λέμε το εκλογικό σώμα να πρέπει να ακούσει ή να μην ακούσει κάποια πράγματα ε, γιατί, θα, γιατί υπάρχει κάποια ανάγκη για την ωφελιά του όμως αυτό πρέπει να υπόκειται να είναι πολύ αυστηρό αλλά σε κάθε περίπτωση λέει το εξή ότι να επιλέγει κανείς τη χειραγώγηση του εκλογικού σώματο συνιστά κατ' ουσία, Άρνηση του ιδεόδου τη δημοκρατία. Άρα, ζητάμε μετά για κάτι άλλο και όχι για δημοκρατία. Τώρα, ακόμα και η Παγκόσμια Τράπεζα, έτσι, που είναι ένα οικονομικό οργανισμό, πολλέ φορέ τον, <laughs> τον κατακρίνουμε, έτσι και έτσι κι είμαστε ελεύθεροι να τον κατακρίνουμε, ε, στου παγκόσμιου δείκτε τη κυβέρνηση ε, έδειξε το εξή, ότι η ελευθερία του λόγου και η διαδικασία του λόγου και η διαδικασία Ανάληψης ευθύνη, έτσι, και άλλα πράγματα, από τις ε, κυβερνήσεις έχουν σημαντική, έχουν τεράστη επίπτωση στην ποιότητα διακυβέρνηση μιας χώρας η οποία ποιότητα διακυβέρνηση σχετίζεται σαφώς και με τους οικονομικούς δείκτες γιατί δεν είναι τυχαίο, και αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και εδώ πέρα ότι οι χώρες οι οποίες έχουν υψηλότερη ποιότητα διακυβέρνηση έχουν και καλύτερους οικονομικούς δείκτες ό,τι και αν γίνει να το πω έτσι ασχέτως τα, τα σκαμπανεβάσματα να το πω έτσι σε κάθε περίπτωση οι χώρες το ξαναλέω που έχουν καλή ποιότητα έχουν και καλύτερους οικονομικούς δείκτες από τι υπόλοιπε. λοιπόν και έτσι η ελευθερία του λόγου είναι μία από τις παραμέτρους που η ίδια η Παγκόσμια Τράπεζα λαμβάνει υπόψη της σε τους δείκτες παγκόσμια στην κυβέρνηση και στου οικονομικούς δείκτες που βγάζει έτσι. Λοιπόν να είμαστε ε, και, ε, και εμεί λίγο προσεκτικοί λοιπόν και πράγματι παρά πολλές φορές όταν κάνουμε κριτική ξεχνάμε ότι ε, το ότι κάνουμε κριτική, το ότι κριτικάρουμε το πολιτικό. Σύστημα στο οποίο ζούμε τη χώρα Στην οποία ζούμε κριτικά Με άλλε χώρε κλπ, κλπ Σε επειδή ότι είναι Φεωρείται από τα πολιτισμένα Κράτη και από τους πολιτισμένους Ανθρώπους Φεωρείται αναφέρετο Ανθρώπινο δικαίωμα Βέβαια υ, υπάρχει, Υπάρχουν Και κρίσεις ζώνε εννοείται Εννοείται Υπάρχουν και Πολλές φορές υπάρχουν και Περιορισμοί έτσι, ε, και, και στην ελευθερία του λόγου έτσι, στην ελευθερία της σκέψης όχι ακόμη αλλά στην ελευθερία της έκφρασης υπάρχουν, αρκετοί, ε, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί και ε, ε, προβλέπεται βέβαια έτσι, ε, και από την οικομενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου το λέει γιατί είπαμε με τη μεγάλη Άρχεται και μεγάλη ευθύνη, έτσι, η ελευθερία και η δημοκρατία και όλα τα αυτά πρεπεθέτουν και ευθύνη και το λέει το ίδιο ότι η οικουμενική διοίκηση λοιπόν δικαιμάτων ανθρώπων κάπου στο άρθρο 19 προβλέπεται ε, η ελευθερία της έκφρασης και λέει όμως και το εξής ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού φέρει ειδικά καθήκοντα και ευθύνες και μπορεί ω εκ τούτου να υπόκειται σε ορισμένου περιορισμούς όταν χρειάζεται την προάσπιση των δικαιωμάτων των άλλων. Έτσι. ή λέει για την προστασία τη εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ή της δημόσιας υγεία ή τη ηθική. Αλλά αυτό ε, εννοείται, αλλά είπαμε, είναι τα ε, υπάρχουν όντω πριν υπάρχουν περιορισμοί. Δηλαδή είναι ένα δικαίωμα και πρέπει να προσέχουμε. Ε, όμως πώς το χρησιμοποιούμε γιατί και οι άλλοι έχουν το ίδιο δικαιώμα και έχουν και οι άλλοι δικαιώματα τα οποία το δικό μα δικαιώμα δεν μπορεί να τα έτσι απλά να τα καταπατά δεν είναι κανένας μας για αυτό είπα πα, ότι αυτά που γίνονται η αντίδραση η δικιά μα σε αυτά που έγιναν στα φλιβερά, στα παράδεκτα ε, στα παιχθή που έγιναν ε, δυστυχώ δεν είναι τόσο απλό θέμα γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι μια πράξη ισορροπίας πρέπει να ακροβατίσουμε Λίγο εδώ πέρα και να βρούμε το, πώς να το, πω, το φηματισμό μα το σίγουρο θέλετε, δρόμο. Σίγουρο δεν υπάρχει σίγουρο δρόμο σε αυτές περιπτώσεις, αλλά ε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να ακούσουμε όμω το επόμενο κομμάτι μας. Ερχόμαστε το ανταγγελματιστήριο από το κονσερτό βιβλίο 1 του Νίκολο Πογκανί. Ε, νομίζω ότι τα κονσερτόρια του Πογκανί είναι πάρα πολύ γνωστά και από τα προσωπικότερα δείγματα έργων και βιβλίων της κλασικής ε, μουσικής. Λέγαμε λοιπόν για, τις, για την αρχή της ελευθερία του λόγου, για τη διακήρυξη των δικαιωμάτων των τρόπων και πώς αυτή τα προβλέπει και πώς είναι τόσο κρίσιμη γιατί αυτό που ονομάζουμε σήμερα δημοκρατία. Η, βέβαια η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, όπως είπαμε, μας ήρθε μέσω του, αρχή, μέσω του διαφωτισμού και αυτοί το πήραν από το αρχαίο, του το ελληνικό-ρωμαϊκό έτσι Μην ξεχνάμε ότι η ελευθερία του λόγου ε, υπήρχε στην αγορά, στην αρχαία Αθήνα, υπήρχε αυτό το, η αξία της ελευθερίας του Λόγου ήδη από τον έκτο πρόχριστο αιώνα και ακόμα και στη ρωμαϊκή δημοκρατία όσο υπήρχε η ρωμαϊκή δημοκρατία δεν Ρώμης αυτοκρατορία πέρα πέρασε μια μεγάλη περίοδο ε, δημοκρατίας. Η ελευθερία του λόγου και η ρηκευτική ελευθερία περιλαμβανόταν στις αξίες της ε, ε, ρωμαϊκής δημοκρατίας. Να θυμίσω εδώ, εδώ λίγο ότι η ρωμαϊκή δημοκρατία τουλάχιστον μέχρι το 1931, με μια μαχαίτιου ακτίου, που ε, ο μετά έγινε ο Αύγουστο, έγινε ήταν ο πρώτο Αυτοκράτορα. Μέχρι τότε υπήρχε ένα ε, δημοκρατίας δημοκρατία. Ε, ε, να καλησπέρι σου και τον. Ε, να ξέρω σου και τον. και τον Καπνόν Μόργαν που έχουν έρθει και αυτοί στην παρέα μα και μα ακούνε. Ε, έχουμε εδώ και λίγο κουντούλα με τα παιδιά στο, στο chat ελπίζω να αρέσουν να τα βρίσκεται ενδιαφέροντα αυτά που λέμε αλλά για μένα είπα ότι ήταν ένα θέμα αξιοπρέπειας πρώτα απ' όλα να γίνει μια τέτοια εκπομπή έστω και δεν μιλί, μιλάμε για βιβλία βέβαια μέσως έχουν, έχουν σχέση όλα αυτά με τα βιβλία πρώτον γιατί μέσω των βιβλίων, μέσω του γραπτού λόγου διαδόθηκαν όλες αυτές οι ιδέες του διαφωτισμού όλα αυτά και όχι μόνο και οι πιο σύγχρονες θεωρίες ή η δημοκρατία, είναι εδρεωμένη ελευθερία του λόγου, σημαίνει και του γραπτού λόγου πρώτα απ' όλα. Μην ξέραμε ότι πρόσφατα στον προηγούμενο αιώνα κάποιοι καίγαν βιβλία και κάποιοι συνεχίζουν και, και ένα ακόμα βιβλία. Έτσι, μια ιδιαίτερα ειδίχθης για μένα πράξη. Επομένως μια εκπομπή η οποία... Ε, την αφορά διπλά η ελευθερία του λόγου και τη έκφραση. Αφενό σημαίνει γιατί το αντικειμενόποιεσαι, στα βιβλία, η ανάγνωση. Ε, Πρέπει να υπάρχει η ελευθερία του λόγου για να διαβάζει όποιο βιβλίο ε, θέλει για να μπορεί όλο να γράψει και να κυκλοφορήσει και να, στην ελεύθερη επιλογή να διαβάζει όποιο βιβλίο θέλει. Μπορεί να πα σε ένα βιβλιοπολείο σήμερα και να πάρει ε, το κεφάλαιο α πούμε του Μάρξ. Μπορεί να αυτό πριν από 40 50 χρόνια. Έτσι. Ε, να εκτιμάμε κάποια πράγματα ε, που έχουμε και φανώ είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή. Χωρί ελευθερία ε, του λόγου, χωρί ελευθερία τη έκφραση, πολλά από αυτά που λέμε σε αυτή την εκπομπή δεν θα μπορούσαν να υποθούν. Έτσι δεν είναι. Γιατί είναι βασικό όταν θα είσαι. Ε, ε, ε, όταν δεν είσαι ελεύθερος μάλλον αλλά να ελισόδο σου επιβάλλονται ε, αν περιορισμοί τότε κάπου κάνει και το νόημά τους. Και ένα από τα μεγαλύτερα ένα από τα ωραίτερα πράγματα εδώ στο Radio Music Heaven υπάρχουν τα προβλήματα, τα ράθα α, που μπορεί να έχει αυτό το παρελιστικό τώρα στο τεχνικό, αν θέλετε που κάνουμε εδώ πέρα ε, είναι ότι υπάρχει Ελευθερία. Υπάρχει ελευθερία να επιλέξουμε τη μουσική που θέλουμε. Δεν υπάρχει κατεύθυνση, να το πω έτσι, από το σταθμό. Υπάρχει ελευθερία στη θεματολογία της εκπομπής. κανένα δεν ήρθε ποτέ να μου πει ε, για ποιο βιβλίο να μιλήσω ή να μην μιλήσω ή ποιο θέμα να δείξω. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα ε, λογοκρισίας ή αυτολογοκρισίας όπως μια μια έκφραση που έχω κουρύσει πολύ τις τελευταίες μέρες είναι έτσι, της μόδας να το πω, ε, αυτό λογοκρισία, ε, τι πάει να πει αυτό, δηλαδή ο, ε, ο ίδιος να, να λογοκρίνω τον εαυτό μου, δηλαδή μένεις περιδικασμένες προσωπικότητες θα είμαι, από μόνος κακός, κάπου αλλού έπρεπε να είμαι έτσι, να περνώ ίσως, να κάνω βουλή, κάτι άλλο συμβαίνει. Και ακριβώ, άμα λέμε αυτολογοκρισία, αυτό το άλλο συμβαίνει. Ε... Επειδή κάποιο ή κάποιοι δεν θέλουν να βγουν ευθέω και να πούνε Ξέρετε, παιδιά, αυτό το λογοκρίνουμε, εσύ το αφήνουμε στην κρίση αυτό, ή πρέπει να αυτολογοκρινόμαστε. Τι παραπέμπει να αυτολογοκρινόμαστε, Ποιο θα επιβάλλει, Ποιο θα απαιτεί αυτό που λέει να λογοκρίνω. Άμα κάποιο αυτολογοκρίνεται, μετά εντάξει, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να βγαίνει και να διαδιαπανίζει τι απόψει του. Ποιε απόψει, αφού είναι πρόθυμο να τι λογοκρίνει, πώ λέμε, καμιά φορά να στρογγυλέψουμε τι γονεί, το έχω πούσει με διάφορου τρόπου. Λοιπόν, η άποψή μου η προσωπική είναι: Πιστεύει κάτι και το λε, ή δεν το πιστεύει και ε, δεν το λε. Το να λε κάτι χωρίς το ή να πιστεύει κάτι και να μην, να μην σε θέση να το πει και να το υπερασπιστεί, τότε. Σαφώ μιλάμε για λογοκρισία. Είτε, ε, η οποία όμως είναι πάντοτε εξωτερικά επιβάλλεται. Δεν υπάρχει αυτολογοκρισία. Κάποιος σε εμποδίζει να πει αυτό που σκέφτασε. Έτσι. τώρα αν δεν στο λέει ρητά όπως λέμε, αν είναι ρητή ή άρρητη ε, αυτή η αυτη αυτό λίγο μην κολλάμε, είναι λεπτομέρεια είναι τεχνική λεπτομέρεια έτσι. Ε, αν δεν είναι γραπτό και είναι προφορικό ή αν είναι με το νόημα ή αν είναι με το υπονοούμενο έτσι, είναι τεχνική λεπτομέρεια, πως λένε καμία φορά α, διασταυρώθηκαν τα λόγια με, το είπα έτσι, αυτό ναι, σημασία έχει τι στην ανθρωπική επικοινωνία, πολλές φορές σημασία έχει ούμα, και όχι τι ακριβώ λέμε και οι άνθρωποι και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά από όλε τις βιολογικές, από τη βιολογία και τις επιστήμες, ο μας είναι σε θέση να βγάζει συμπεράσματα, να βγάζει από το γενικό έτσι. Ε, το μερικό έχει. υπάρχουν άρρητες μορφές επικοινωνία όπως και να το κάνουμε μην ε, ξεφύγω όμως. Ε, έτσι είπαμε, είναι, είναι θεμελιώδη δικαιώματα αυτά και μάλιστα τώρα στην εποχή του διαδικτύου έτσι, ε, που τους προηγούμενους μήνες ακόμα γίνονται πολλοίς λόγου για την οδετερότητα του δικτύου για την ελευθερία του δικτύου κάποιοι προσπαθούν να κινούνται προσπαθούν να περιορίσουν και πρέπει να είμαστε όπως είμαστε αντίθετοι έτσι πρέπει να είμαστε σε κάθε μορφή περιορισμού αυτών των πραγμάτων. Μην ξεχνάμε ότι η ε, ελευθερία του λόγου δεν είναι μόνο, ε, ε, μόνο να λέω κάτι. Να λέω αυτό που μου αρέσει. Το λόγο είναι πολύπλευρο τη σήμερα ημέρα. Λόγος είναι και αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο. Έτσι. Ε, πολύ ωραία τα λέει ο Τζον Μίλτον. Εκτός από τη το δικαίωμα της έκφρασης ή της διάδοση των πληροφοριών και των διεών, ελευθερία του λόγου έχει ακόμα μέσα της το δικαίωμα στην αναζήτηση των πληροφοριών και των δεών δηλαδή να έχω δικαίωμα εγώ να ψάξω να βρω την πληροφορία που θέλω να μην είναι κρυμμένη μην κλειδωμένη κάπου πληροφορία, να μην υπάρχουν βιβλία ας πούμε για ασφούλητη ή βιακλειδωμένα δεν έχω να έχω πρόσβαση κάποιο. Το δικαίωμα στη λήψη πληροφοριών και ιδεών ε, να μπορεί κάποιος να μου στείλει πληροφορίες, κάποιος να γράψει όπως με το βιβλίο και να το εκδώσει, κάποιος να βγει, ε, κάποιος να μιλήσει σε μια ε, γειτονιά, σε ένα πάρκο, σε μια πλατεία να βγει και να μιλήσει κι εγώ αφού να μπορώ να ακούσω. Και, και το δικαίωμα στη διάδοση ε, των πληροφοριών και των ιδεών. Είπαμε και δεν νούμε ελευθερία του λόγου ή της έγφρασης, μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι, αγγίζει και τον κάθε ένα από εμάς. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μία από τις κατηγορίες, ένας από τους τρόπους διάδοσης και ο, ο, πιο, εντάξει, ο πιο μεγαλός, ο πιο δεδομένος, αν θέλετε, ε, και ο πιο διεφθαρμένος κατά κάποιο βλέπετε μπορώ να ασκήσω κριτική. Έχω το δικαίωμα να ασκήσω κριτική. Κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο καθιστώσιο, δεν μπορούσα να το πω Αυτή τη στιγμή είναι απλά πράγματα. Αυτό που λέμε είναι καθημερινά, δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεωρητικό και το συζητάμε έτσι θεωρητικά. Γι' αυτό έχει βγει ένα εκατομμύριο κυβάλοι κόσμος στο Παρίσι. Γι' αυτό μαζεύτηκε όλος ο κόσμος που ω θέλοντα δεν είναι ούτε πολιτισμένοι θεώρησαν χρέος να τα πάνε σήμερα στο, στο Παρίσι. Γιατί έτσι είναι τέτοια απλά πράγματα τα οποία αγγίζει τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά τον κάθε ένα από εμάς στη, στη ζωή του. Και εμείς οι νεότεροι που έχουμε την τύχη ε, να μην έχουμε ζήσει ε, τα παλαιά σκόπη να το πω έτσι απολυτερχικά ε, καθεστώτα και δεν διαβάζουμε μόνο γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε και ιστορία και ιστορικά βιβλία για να δούμε πώς ήταν να μην ξεχνάμε Πώ ήταν, ε. ίσω είναι λίγο δύσκολο. Ναι, θέλουμε πράγματα δεδομένα. Θέλουμε, ε, μπορούμε να πάμε στο περιπτώσιο και να αγοράσουμε ελεύθερα οποιαδήποτε εφημερίδα. Κάποιοι δεν ήταν έτσι. Ε, Κάποιοι άνθρωποι διώκονταν μόνο για αυτά που πίστευαν, όχι για αυτά που έκαναν. Έτσι. Συζητάμε για αυτά που έκαναν. Ε, Συζητάμε καθαρά για αυτά που πίστευαν. Έτσι. Γιατί όταν κάνει κάτι, εντάξει, εκεί υπάρχουν ε, πιο αντικειμενικά κριτήρια να το πω έτσι για τις απόψεις όμως, έτσι, και γι' αυτό που λες. Για φανταστείτε, μια και έχουμε εδώ και τα παιδιά από το spoiler, λέτε, lgr, πόσα, σε πόσα βίντεο έχουν κριτικά άρκη, ο, και κριτικές βουλίες έχουμε και κριτικές ταινιών και ε, τραγουδιών και ό,τι άλλο. Θα λέτε, δεν στενέω και να έβριο ναι, μετά κάποιος και να λέγε «Όχι, δεν έχεις δικαίωμα, εντάξει, ε, ναι, μεν το ακούς α, θα, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να γράψει ε, κάτι αρνητικό» για αυτό και εντάξει έχουμε γίνει μάρτυρες τέτοιων ε, ε, τέτοιων πρακτικών σε, και τι έχουμε κατακρίνει πάντοτε οπότε συνεντάμε τέτοιε πρακτικές όσο καλά και βασίζονται τις έχουμε κατακρίνει Βέβαια Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά την οποία, με την οποία θα ασχοληθούμε μετά αλλά πάμε έτσι, σε ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι πάλι της κλασική Μουσική Φαντάζομαι είναι πολύ γνωστό σε όλου. Ακούστε το κομμάτι. δεν ξέρετε και τον δίδυλο ήταν του Mozart πάλι. Eine kleine Nachtmusik, μικρή νυχτερινή μουσική που λέμε και στα ελληνικά. Και συνεχίζουμε εδώ την εκπομπή. Την εκπομπή που ε, την απασχόλησαν τα γεγονότα, τα παραδεκτά γεγονότα, η απαράδεκτη φόνη των συντακτών του Charlie Hebdo και ασχολήθηκε λίγο με φιλοσοφικά θέματα σήμερα με την ευθερία του λόγου που έλεγε την καταγωγή της από τις αρχιού αρχέ αρχές μέσω του διαφωτισμού το διαφωτισμό της και στο τη δημοκρατία και ε, όλο, όλο αυτό το, το ιδεολογικό υποβάθρο αν θέλετε που αποτελεί έναν από τους Θεμέλιους λίθος θα έλεγα, αυτό που λέμε σύγχρονο ε, δυτικό πολιτισμό. Ε, να πούμε και δύο πραγματά γιατί σάτυρα, να έρθουμε σάτυρα τώρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα σατυρικό περιοδικό και προφανώς δεν θα σπεύσω να δηλώσω αναγνώστη του περιοδικού αυτού όπως κάπου πήρε το μάτι μου και ε, πώς να το πω, λυπήθηκα έτσι, αυτό είναι η τεκτική ότι ξαφνικά όταν κάτι έρχεται στην δημοσιοίτερα που είναι όλοι Α, το είχα και εγώ το ξέρω, το λέω δεν το ήξερα. Παιδιά Μα έχει απασχολήσει και παλαιότερα. Βέβαια δεν το θυμόμαι ότι ήμουν αναγνώστης, αλλά αυτό δεν έχει καμία, καμία σημασία. Είναι ο συμβολισμός της πράξης θα μπορούσε να είναι ποιοδήποτε οποιοδήποτε μη ε, περιοδικό. Το θέμα δεν είναι ε, η, η διαφορά που υπάρχει τώρα η τρομοκρατία υπάρχει ναι η τρομοκρατία εδώ πέρα υπάρχει μια διαφορά και για αυτή, για αυτή η διαφορά που έχει ξεσηκώσει όλο τον κόσμο εδώ το συζητάμε για ένα τύφλο χτύπημα που κατακριτέω σε κάθε περίπτωση έτσι, μην το συζητάμε ο ε, οποιοδήποτε χτύπημα οποιοδήποτε, οτιδήποτε ε, επιχείρηση ξέρω πως θα το πείτε, πως θα το εκλογήσετε δεν με ενδιαφέρει, οτιδήποτε σκοτώνει, έχει σαν θύματα αμάχους αθώους να το πω αλλιώς ε, είναι κατακριτέο λέει και πάρα από εκεί και πέρα εδώ υπάρχει κάτι άλλο δεν είναι ένα τυφλό χτύπημα που μπορούσε να το έχει στον άφοβητος Γάμα εδώ ήταν ένα στοχευμένο χτύπημα ήταν ένα χτύπημα Ακριβώς επειδή κάποιοι τόλμησαν και τόλμησαν Να σατηρίσουν έτσι ε, Ένα σατηρικό περιοδικό αυτό κάνει Τώρα τι να πω Δεν ξέρω και στην Ελλάδα έχουμε Σατηρικά περιοδικά έτσι, Σατηρικές εφημερίδες Άλλη μόνο σε όλες τις χώρες που Υπάρχουν Εντά, από αυτά Μπορεί να είναι πιο ακραία Πιο, ε, ε, πιο γνωστά Δεν ξέρω τι άλλο Πιο, πιο συνδεδικά Αυτό δεν σημαίνει ε, Απολύτως τίποτα. Η σάτυρα, η σάτυρα λοιπόν, και έρχεται από τα χρόνια πάλι, έτσι. Η σάτυρα είναι ε, από τα αρχαιού χρόνια, τι, τι άλλο να πούμε. Και ήταν ένα αποδεκτό. Οι κομμωδίες του Ριστοφάν το... έχουν έντονο το σατυρικό στοιχείο μέσα και πω το ξέρουμε, πω έχουν χαθεί από την αρχεία ε, εκπομπή ή σάντρας τρόφευε πάντοτε την ανθρωποδική ακόμα και στο Μεσαίωνα θέλετε λίγο τους γελοτοποιούς που σατήριζαν έτσι, ε, και ήταν ανεκτοί Σατίριζαν κανένας ε, φεουθάρχης ε, βασιλιάς ή οτιδήποτε του Μεσαίωνα δεν διανοήθηκε ποτέ να να στραφεί κατά των yeah. γελο, γελοτοπιών ή των σατυρικών. Ε, οι οποίοι για την δουλειά του και τότε σατυρίζαν τα κακώ κείμενα. Η σάτυρα, αν μπει, τα κακώ κείμενα είναι τα κακώ κείμενα. Μπορείς να γράψει κόσμοι, να γράψει ένα φυσικά και μπορείς, σαν δεν είναι αλλού είδο. Η σάτυρα, καταρχά, έχει το εξή: είναι άμεσα προστηρή σε όλο τον κόσμο. Μορφωμένου και αμόρφωτου. Και η σάτυρα, έχει ε, τις ρίζες της στην ίδια την ανθρώπινη φύση αν θέλετε ε, η Σάτυρα προκαλεί το γέλιο, την αντίδραση το πείραγμα που λέμε ε, που βασίζεται και τη διαφορετική από το απλό χιουμορ να το πω έτσι βέβαια η έχει και το χιουμοριστικό στοιχείο πάντοτε μέσα στην Ελλάδα, αλλά σάτυρα ένα η Σάτυρα πάνε βήμα παραπάνω το εξεφεύγει το χιουμορ η Σάτυρα στοχεύει τα, τις αδυναμίες τα ελαττώματα, αν θέλετε. Ε, τα προβληματάκια συσσωγικά του άλλου. Ε, για να βγάλει το γέλιο η σάτυρα, το γέλιο μπορεί να είναι κάτι και τελείως φανταστικό. Ε, η σάτυρα πατάει σε κάτι υπαρκτό. Και τι κάνει, το είτε το διωγκώνει, το διωγκώνει συνήθω, το ξεχυλώνει, όπω θέλει, το διωγκώνει, και μέσα από το ακραίο ε, βγάζει το γέλιο. Το, το φέρνει στα άκρα ας πούμε, και δείχνει τον παραλογισμό έτσι. και μέσα από αυτό φέρνει το άκρο. Και αυτό η σάτυρα, όπως λέμε, καμιά φορά ε, σε, σε εισαγωγικά. Γιατί έχει, πρέπει να υπάρχει ένα ψήγμα αλήθεια ε, στη σάτυρα και σε κάθε επιτυχημένο φυσικά χιούμορ ή ανέκδοτο το Άθρα είναι επιβεβαιωμένο και αυτό είναι από τη υπάρχει ένα ψήγμα αλήθειας που τάεις σε πραγματική αδυναμία, άτομα κλπ. κλπ ε, του άλλου και είναι, ήταν, είναι και είναι αποδεκτή σε όλο ε, τον κόσμο έτσι είπαμε από αρχαιότητα των χρόνων ρωμαϊκή χρόνη και να πούμε μένει πως ο Ράτιος θα έτσι ε, και συνεχίζουν, τι θέλετε, τα, τα σύγχρονη εποχή, τα αντινόμπελ, τα βραβεία, το Ντάγελ Ντεφό, τον Αγγλέζο, τον Αγγλέζο, τον Θεοαγγλέζο, δεν θυμάμαι ότι το Σταλνικούμπρεκ, το του Σίμψον, το Σάουθμπαρκ, τι, τι να πούμε, του Εν, οι περιπέτειες του Χόκλμπιρ, Πάρα, η σάτυρα είναι, είναι εδώ, ε, παντού, σε όλε τι εποχές. εποχές. Κυρικά στην εποχή του διαφωτισμού, για την οποία είπαμε σήμερα και έχουμε την αναγέννηση της σάτυρας. Όταν φεύγει από το μεφό μου το μεσοεϊνικό κόσμο και η σάτυρα απλώς ανταξεφαίνει από του γελοτοπίους, ξεφαίνει από την ελεγχόμενη από το στον κύκλο των γραφικών, και γίνεται εκτίμα όλο και περισσότερο κόσμου όταν πια η εκκλησία, ο βασιλιά, το πολιτορχικό σύστημα δεν είναι στο απειρόβιλ του ε, πλέον ε, αρχίζει και, και γίνεται εισάτηρα και επεκτείνεται και φυσικά τη σήμερα η εισάτηρα ε, δίνει, δίνει και παίρνει και νομικά, κοιτάξτε ε, νομικά σε πάρα ε, νομικά... σε επίπεδο νομικά, δεν δεν τόσο δικηγορίστηκα αλλά σε επίπεδο δικαιωμάτων ανθρώπων να το πω έτσι ο ρόλος της άτυρας είναι ε, αναγνωρισμένος. Θεωρείται και αυτό μια μορφή έκφρασης η οποία προστατεύεται ε, από, το, από τα δικαιώματα του ανθρώπου προστατεύεται η ελευθερία του λόγου. Φανταστείτε ότι στη Γερμανία και στην Ιταλία η σάτυρα προστατεύεται ρητά από το έτσι ε, αυτό είναι και, και εκεί πολλές φορές βέβαια οι σάτρες έχουν προκαλέσει δικαστικές διαμάχες, αντιπαραθέσεις ε, συζητήσεις ε, κλπ για το πόσο ήταν σωστό ή δεν ήταν σωστό αυτό, όμως αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι ε, θα έλεγα και για το αποκελείως λοιπόν, ε, φτάσω στην ουσία του θέματος ότι κανείς δεν είναι στο πυρόβλητο από τη σάτυρα για πολλούς όπως εξηγήσαμε σε όλη την εκπομπή και διάφορους λόγους κανείς δεν είναι και κανείς δεν πρέπει να είναι ε, και εδώ πέρα έχω να πω το έξω όταν κάποιος θίγεται από την κριτική και ακόμα, ακόμα και από τη σάτυρα στον πολιτισμένο κόσμο υπάρχουν τα ένδικα μέσα που λέμε Υπάρχουν οργανισμοί, υπάρχουν θεσμοί να το πω πιο σωστά οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να από την κοινωνία έτσι είναι μέρο του κοινωνικού συμβολέου θα λέγαμε είναι επιφορτισμένοι λοιπόν να κρίνουν αν κάποιο ξεπέρασε, εάν προκάλεσε τη λεγόμενη βλάβη μέσω ε, τη άτυρα ή τη κριτική σε κάποιον τον άλλον δεν το προφασίζουμε μόνοι μα, δεν το προφασίζει κάποια ε, εξουσία που δεν δίνει λόγο. Σε άλλον υπάρχουν θεσμοί, δεν αποφασίζονται αυτά ε, απολυταρχικά. Και όσο θα σκέφτεστε, αυτά πάμε να ακούσουμε και λίγο Μπετόβεν. Δεν βάλαμε Μπετόβεν σήμερα ε, γιατί ο Μπετόβεν είπαμε σπάει του κανόνε γιατί στο τέλος τη κλασική εποχή ε, καινούριο ύφο. Ε, Μπετόβεν λοιπόν, ένα κομμάτι μόνο από τη συμφωνία νούμερο 3, την υποζούμενη την υπονομασμό του Συνόμι και ηρωική. Και γιατί επέλεξα αυτή για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Ο Μπετόβεν ήταν γνωστό για τα ελεύθερα φρονήματα του, φιλαλεύθερα φρονήματα του, δημοκρατικά του Διωδόδη. Αυτή λοιπόν, ε, παιδί του διαφωντισμού και ο Μπετόβεν την είχε αφιερώσει αρχικά στον Απολεόντα, το Μέγαν Απολεόντα της Γελής, στον Απολεόντα Βόνα Πάρτη. Τότε την είχε αφιερώσει ε, για τη θα τα θα βαστείς της γαλλικής επανάστασης, της δόξας που έφερε ο Βοναπάρτης. Αλλά το 1804 αποβητεύεται γιατί ο Βοναπάρτης επιστρέφει την εκστρατεία του, την Αγίπτο και στέφεται αυτοκράτορ της Γαλλίας. Και αποβητευμένος ο Παντόβεν σκίζει την αφιέρωση της τρίτης στον Βοναπάρτη και αντι την αφιερώνει σε έναν μεγάλο Υπότιτλοι AUTHORWAVE να Να μπορέσετε λοιπόν να από την ηρωική συμφωνία του Λούντβικ Βαμπετόβεν. Καθώ μπαίνουμε λοιπόν στο, στο τελευταία λεπτά τη εκπομπή, φτάσουμε. Θα φτάσουμε λοιπόν και στο συμπέρασμα, στα συμπεράσματα, τουλάχιστον στα δικά μου συμπεράσματα. Φυσικά, ο καθένα από όλα αυτά που ακούσαμε και είπαμε εδώ πέρα, είναι ελεύθερο και όλα αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε και ακούμε. Καθένα να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Εγώ θα σα πω τα δικά μου και επειδή είπαμε. Έχουμε ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Ελεύθερα πρέπει μου γράψετε και εσείς στο chat στα μηνύματα ή στο φόρουμ να μου γράψετε τα δικά σας ε, συμπεράσματα και να έχουμε ένα διάλογο. Ήδη στο φόρουμ του Music Heaven γίνεται ένας διάλογος για αυτά τα γεγονότα και διατυπώνονται πάρα πολλέ και σοβαρές απόψεις. Με κοσμιότητα, έτσι, το τονίζω γιατί, α, συγγνώμη, ξέρεσα να καλείσω πλήρως και το Λουκά που μας ακούνε και αυτοί θα εδώ και στο τσά και μας έδωσε και τις ευχές όσους δεν τον είχαν, δεν τον είχαν ε, συναντήσει πριν λοιπόν, πάμε στα συμπεράσματα, είπαμε ότι μπορούμε να διαφωνούμε, μπορούμε να κάνουμε όμως, όμως σε καμία περίπτωση, όσο και αν κινηθούμε εν άλλο τελείως μέγεθος, να πούμε ότι ο ΑΒΓΓ με έθιξε, με σατήρισε, με διόγει ψευλάβει και επιθυμώ να σταματήσει, να αποσυρθεί παραβίσεις στα πνευματικά μου δικαιώματα ή οτιδήποτε άλλο ή μου έθιξε την περιουσία, την τιμή και την υπόλοιψη που λένε στις δείσεις αγορές και άλλο και να το παραπέμψουμε στου θεσμού οι οποίοι είναι αρμόδιοι σε κάθε δημοκρατία, σε κάθε πολιτισμένο κράτος έτσι, κόρια του πολιτικού του σύστημα σε κάθε πολιτισμένο κράτος υπάρχουν δεσμοί που αποφασίζουν και αυτά και υπάρχουν και κανόνες υπάρχει ανώ θέλω αυτό και άλλο παίρνω το μαχαίρι όπλο του Θέκη Βούμβα και τον σκοτώνω αυτόν με τον οποίο διαφωνώ τελείως διαφορετικό πράγμα και αυτό πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μα, άλλο Πολιτισμένη αντίδραση. Άλλο να μαζευτούν εκατομμύρια κόσμου στο Παρίσι τώρα και να διαδηλώσουν, να φωνάξουν, να διαμαρτυρηθούν για αυτό. Και άλλο αυτά τα εκατομμύρια κόσμου να πιάσουν όποιον φονταμενταλιστή ή μουσουλμάνο ή οτιδήποτε άλλο ήταν αυτό ήταν αυτή που βρουν μπροστά τους και να τον σκοτώσουν σε αντίπεινα. Δεν δε συγκρίνεται. Και δεν υπάρχει κανένα μέτρο συγκρίση. Αν και στο άλλο. Άλλο ένα οργανωμένο κράτο. άλλο ένα καθεστώς απολυτερχικό να σου επιβάλλει μια, να επιβάλλει μια απαγόρευση δίκαια ή άδικα στην κυκλοφορία ε, άδικη το πω, μια άδικη απαγόρευση στην κυκλοφορία ενός Ιουλίου για επειδή η έθιξη απαγορευση στην κυκλοφορια ενό ιουλιου για επειδη η εθιξη αυτο και άλλο να σε σύνδεσουν στον τοίχο και να σε εκτελέσουν γι' αυτό ζητάμε για, για, για τα ίδια πράγματα για, υπάρχει ε, και αυτό λέει πρέπει να δούμε και η δημοκρατία και από και τα ε, τα όρια τη, μάλλον όχι δημοκρατία, η πολιτισμένη κοινωνία, κάπου έχει και τα όρια και στην ανεκτικότητα και και και και κάπου και εκεί, ναι, υπάρχουν γιατί κάπου πήρε το μάτι μου στο εκεί, και εκεί, εκεί, ότι εκεί, να τους εκεί, εκεί, πέρα έπρεπε να προσπαθήσουν να μην τους εκεί, να, το, να, να το φέρουν να κάνουν εκεί, για να τους εκεί, εκεί, και λοιπά και και και εκεί, εκεί, εκεί, να σκοτώσουν 56 ακόμα έτσι μόνο και μόνο να του φέρουμε σε δίκη μετά. Όχι, ε, όχι, όχι. Δυστυχώ, δυστυχώ. Ε... Καλά θα ήταν, αλλά <laughs> τι, τι, τι θα γίνει σε αυτέ τι περιπτώσει, Όχι. Εκεί κάπου πρέπει να τραβάμε και γραμμέ. Είπαμε η ανεκτικότητα μέχρι να σημειωθεί. Η ανεκτικότητα είναι, δύο και τις δύο πλευρές και ο διάλογο που υποθέτει δύο, και να το πω έτσι τελείω, χαρί το λογοδίκαιο δηλαδή, It takes two to tango. Έτσι. λοιπόν, ένα επίση θέμα το οποίο ε, προκαλεί αλληλεγγύη εντύπωση, έτσι. Και, και εδώ έρχεται όχι μόνο το θρησκευτικό, το πολιτισμικό που λέω. Όποιο προσβάλλεται από τι συνήθειε, η σάτυρα, είπαμε είναι δεδομένο στη δυτική κοινωνία, τουλάχιστον στα δικά μα η ελευθερία του λόγου είναι δεδομένα, δεν θέλουμε πια δεδομένα και έχουμε παλέψει γι' αυτά όπως δεν αρέσει λοιπόν, του αρέσει ότι εκφράζουμε μας ελεύθερα και όπως του αρέσει ότι μπορούμε να φύγουμε τα ιερά και τα όσια του οποιουδήποτε και όποιος διαφωνεί και δεν θέλει να πηγαίνει στους θεσμούς για να εκφράσει τη διαφωνία του ή να αποζημιωθεί γιατί δείχθηκε ή οτιδήποτε άλλο ε, μπορεί πολύ απλά να πάει αλλού θα πω έτσι Θέλω να εκφράσω κάποια ε, ξενοφοβία εδώ πέρα, κάποιο ρατσισμό, αλλά πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν κάποιος είναι φιλοξενούμενος, να το πω, όταν, αν όχι νομικά φιλοξενούμενος, αλλά πολιτισμικά, ε, ναι, όταν είσαι κάπου φιλοξενούμενο, να, να, να το πω έτσι, ε, Πά. Του πολιτισμικού κανόνε τη χώρα που φιλοξενεί δεν πα να αλλάξει, να επιβάλλει του δικού πολιτισμικού κανόνε εκεί που φιλοξενεί. Αν είσαι δικού, απαράβατο πολιτισμικού κανόνε, πάσα εκεί που έχουν του ίδιου κανόνε. Δηλαδή αύριο μεθαύριο, να το πω έτσι, θα βρεθεί κάποιο ε, ε, που ε, θα αρχίσει να, να σκοτώνει όσου εκτρέφουν γουρούνια, να το πω έτσι, όσου τρώνε χοιρινό σου βλάκι. στον δόν του πα να παρακλείσεις ένα γύριο χοιρινό και να σου πει ο αστί χοιρινό και να τρέπεξε το μισόλ και να σε καθαρίσει και αυτό είναι έτσι κάτι ιερό για κάποιους για να το, να το θέσω αλλιώς τα δικά μας εδώ φαντάζεστε να έχει έναν απέτηση ε, κάποιοι χριστιανοί ε, κάποιοι, είναι, να έβαζαν βούβες σε όσα κρυοπολία δόλμαγαν να ανοίξουν την Σαρακοστή δεν γίνονται. Δε, δε, είναι αδιανόητο έτσι. Είναι αδιανόητο έτσι. Δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα κανέναν χριστιανό που όσο και να να νε, πρότεινε ποτέ να σκέφτηκε ποτέ να βάλει βόμβα. Και όχι επειδή είναι χριστιανό, επειδή σε αυτό εδώ το μέρο του κόσμου ο πολιτισμό μα είναι αλλιώ. Όποιο θέλει τέτοια άλλου είδου πολιτισμού έτσι, που να υπάρχει, Ακούει πρώτα απ' όλα σε κάποιου θρησκευτικού, άλλου πολιτισμικού κανόνε. Εγώ το λέω γενικά. Έτσι. Σε άλλου πολιτισμικού κανόνε, και αν ενδιαφέρει η θρησκευτική επιταγή, η, η πολιτισμική επιλογή, η μπουρκα ή το αυτό ή το ένα ή το άλλο που, που λένε που, και για αυτά γίνεται συζήτηση, πάει εκεί που είναι ε, νόμοι, εκεί που, ε, που εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνε. Δεν έρχεται σε ένα άλλο πολιτισμικό μέρο να εφαρμόσει αυτού του κανόνε. Δηλαδή θα βρει ένα τραλός, θα πένα στο σκυμός και θα τους πει, ξέρετε παιδιά, ε, όχι, ε, όχι γούνους, κοντομάνικα. Θα, θα μου πείτε, σατηρίζω τώρα, ναι, σατηρίζω, Έτσι. Γιατί πρέπει, πρέπει να σατηρίζω. Εστεί που μιλάμε για τελείω διαφορετικά μεγέθη εδώ πέρα. Βεβαίω, θα δεχτώ την άποψη του οποιοδήποτε, θα δεχτώ να μου εξηγήσει κάποιο. Ε, ότι ή να πάει και στα δικαστηρία ή να κινηθεί και νομικά γιατί φύχθηκε από την οποιαδήποτε σάτιρα σάτυρα ή... αυτό θα δέχει να τον και ο κάτι θα τον σατυρίσει. και ο ίδιος κατανόητο, ακατανόητο το να πάρω τα όπλα να καθαρίσω τον άλλον Έτσι. αυτά ευτυχώ εδώ πέρα δεν περνάνε και η Ευρώπη αυτό Κατέκτησε. αυτό οι λαοί της Ευρώπης αυτό το έχουν κατακτήσει και δεν θα έρθει τώρα κανέναν τον οποίον υποδεχθήκαμε στην Ευρώπη πολιτισμικά, δεν το επιβάλαμε δεν τον αφορμιώσαμε κανέναν με το ζόρι, ίσως θα, λέει, κάποιοι λένε ότι θα έπρεπε πάντων, αλλά σε όποιον δεν αρέσουν οι κανόνες που εφαρμόζουμε εδώ πέρα, ελεύθερος είναι να πάει όπου αυτό νομίζει ότι είναι καλύτερα για αυτόν και να μη μα σκοτώνει να το πω έτσι. Γιατί, γιατί τι θα γίνει, Μ, Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν θα ήθελα να, να γίνει κάτι αντίστοιχο. Αλλά κάποια στιγμή, ξέρετε, κάποια στιγμή η Ευρώπη έχει αποδείξει, λίγο η αποδείξει ότι εντάξει, καλή, καλή. Αλλά κάποια στιγμή τελειώνει το παραμύθι και μετά θα έχουμε τι συνέπειες Και εμεί δεν είχαμε σαν άλλο καμία πρόθεση να κατευθύνουμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο... που κάναμε πρόσφατη εκπομπή, να όταν ήρθε η ώρα όμω το κάναμε... έτσι το ίδιο... έτσι ούτε ξεκίνησαν... Ε, οι προγονείς μας... Έτσι, ε, να πάνε... να, να, να τεινάξουν... για να φανταστείτε με όλα αυτά που γίνεται... οι προγονείς μα, λόγω συγγνώμη... οι δίκοι μας... παρά τους μας μετανάστες στη Γερμανία... Διανούθηκε ποτέ με όλα αυτά που γίνεται τώρα, τώρα που γίνεται με την κρίση διανοήθηκε ποτέ Έλληνα μετανάστησε στη Γερμανία με όλα αυτά που δημοσιεύουν τα γερμανικά περιοδικά για μαβάλουμε σε ένα έθνο στο κάθε κλπ. διανοήθηκε να πάρει κανένα να σκοτώσει του εντάκτε τη όπια γερμανική εφημερίδα να τις βάλει, βόλβο, η τι βάλει Βόμβα. Τι κάναμε και εμεί αντίστοιχα, τα δικά μα εταιρικά περιοδικά, ε, ανεβού με τι κοσμητικά έχουν στολίσει την καγκελάριο τη Γερμανία, με τι αυτό, τι θα πρέπει να κάνουν οι Γερμανοί να πάρουν τα πάντσαρ ξέρω εγώ και να μα κάνουν τα όχι. Ε, όχι, έχει ξεφύγει η Ευρώπη από αυτό και αυτό παιτούμε και από όσου θέλουν να ζουν σε αυτό το χώρο σε όποιον δεν αρέσει, θα με συγχωρήσετε ε, είμαι, δεν θέλω να το μου ρωτήσω τη ξανάω ή οτιδήποτε αλλά σε όποιον δεν αρέσουν οι κανόνε του πολιτισμού δεν έχει καμία δουλειά εδώ πέρα. Και θα σα ε, αποχαιρετήσω. Θα τελειώσω και η σημερινή εκπομπή. Λίγο δύσκολη το παραδέχομαι. Σα ευχαριστώ για την υπομονή σα, για την αντοχή σα. Να καλησπίσω και τους τελευταίους που ήταν στην παρέμβαση, το Σάκη και το Σβέν. Θα Σα αποχαιρετήσω με γλουκ από ένα απόσπασμα ε, από τον Ορφαία και η που ονομάζεται Κεφαρό Σέντσα Ευρύντιτσε. Τι θα κάνω χωρίς την ευρυδίκη και σα καλώ να σκεφτείτε ε, και εσεί όσο ακούτε αυτό το απόσπασμα. Τι θα κάνουμε χωρίς την ελευθερία, χωρίς την ελευθερία του λόγου, χωρίς την ελευθερία της έκφρασης. Καλή νύχτα από μένα και καλή εβδομάδα.